Produced by .com, Austin, Texas, january 2004 Mark, chapter 9 Amin Umigevson Eosan Idosintin και μετά ημέρας έξι παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Γιώνην και αναφέρει αυτούς ζωρος Υ. κατηδιαν μόνος και μετεμορφώθη εμπρόσθεν αυτών και τακιματιά αυτού αγέννητο στίλβων τα λευκά λιαν για να φεύξει πετισγίς ουδήνα τεύτος λευκάνε και ουτε απίσυλιας συν Μωυσή και Ισαάκ συν λα «Ραβί, καλονέστην ημάσο δε είναι, και πίσω μεν τρισκηνάς, Σίμιαν, και Μοησίμιαν, και Ιλίαμιαν, ουγαρίδι τη αποκριθή, εκφοβιγάρ εγένοντο. Και εγένετο νεφέλη επισκιάζουσα αυτις, και εγένετοφωνί εκ της νεφέλης, ούτως έστεινο βιός μου, ο αγαπητος, ακούεται αυτού, και εξάπινα και καταβενοντον αυτον εκ του ορους, διεστίλετο αυτι σινά, μι δαινί αίδον διιγισονται, μιώτα νοβιος του ανθρώπου εκ νεκρόναν αστί, και τον λόγο νεκράτησαν προςιευδούς, συνζητύνται στις διεστίντο εκ νεκρόναν αστίνε. Και επί ρωτον αυτον λεγονται σωτι, λεγού συνδιγραμματισωτι Ιλιαν διελτιν πρότον. Οδε εφιευδίς Ιλιασμέν ελτον πρότον, και πως και γράπτε επί των βιών του ανθρώπου, και να πολλά πάθη, και εξουδενηθεί, αλλά λεγουιμίνω τ'ιλιάς ελίληθεν, και επίσαν αυτο όσα ήτλον, καθώς και γράπτε επ αυτον. Και ελτώντες προς τους ματιτάς, είδαν όχλον πολύν πέρι αυτούς, και γραμματίς συνζητούντας προς αυτούς. Και ελτής, πασοόχλος, ελτώντες αυτον, και ο που εάν ορθώνει ο κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. Κ. ke Κ. Κ. Κ. Κ. και Κ. Κ. Κ. Κ. «Έως πότε ανέξομαι ημών, ke αυτον προς με, και είναι καν αυτον προς αυτον. και ειδόν αυτον το πνεύμα, ευθύς σεν αυτον, και πεσόν της γης εκ κοιλίατο και επηρώτησεν τον πατέρα αυτού, πόσος χρόνος έστεινος τούτο γέγονεν αυτον, όδε και πολλάκεις και εις έβαλεν, και, εις είδατα, και «Σπλανκνιστίς εφήμας». Ότι Ιησούς είπεν αυτό, «Το ειδίνι, πάντα δυνατά το πιστεύοντι». Επτίς κράξας ο πατήρ του παιδίου, έλεγεν, «Πιστεύω, βοήθη μου τία πιστία». Ιδόντι ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος. Επιτίμησεν το πιστευοντι επτις κραξας ο πατηρ του παιδιου ελεγεν πιστευω βοηθη τι απιστεία. πιστια ιδοντι ο ιησους οτι επισυντρεχει οχλος επιτιμησεν το τι το Λέγον αυτό, «Το άλλαλον και κοφόν πνεύμα, εγώ επιτάσωσι εξέλται εξαπτου, και μικέτι και κράξας και πολλάς πράξας εξίλτεν, Και γίνεται όσοι νεκρός ως δε τους πόλους λέγινο απεθανεν, Ο δε Ιησούς κρατήσας της κυρός αυτού, Ήγιρεν αυτον, και ανέστη. Και εις ελτών τόσο αυτού εσίκον, Ήματίτε αυτού κατη διά νεπιρό τον αυτον αυτοί, Ήμίσου κι δεν είθιμεν αυτο, Και είπεν αυτοίς, Τού το τόγενο σε νου δεν είδιν αυτοί εξελτίν, Ήμιεν προ Κακήτεν εξελτώντας επορευόντο διά της καλήλειας, και οκήτελε νινά της γνή. Ε διδάσκην γάρτους μάτήτας αυτού, και paradido te οτι, ο βιος του αντρόπου παρεδίδωτε ισχυράς αντρόπον, και αποκτενούσιν αυτον, και αποκτάντεις μετατρίσιμερας ανάστησετε. Ήδε, και Εν τυ ε τι εν τύο δύο καρ, εν ítis este πantoν escatos, que πantoν diácono, και λαβών pedión, estes en εν meso απτού, και, Όσαν εν pedion πέδιον δεξίτε επί το ονόματι μου, εμετέκετε, και όσαν εμετέκετε, οκ εμετέκετε αλά τον Αποστίλαντα μου. Εφί Ιωάννης, διδάσκαλε, Ιδάμεν τίνα εν σου, εκ δαιμόνια, και εκολίωμεν οτι Oscar u questen catimon i perimonestin Oscar ran potisi mas poterionidatos enonometioti Christu este amin legoimenoti umia polessiton miston avtu ke osan scandalisi enaton mikron tuton ton pistevonton kalonestin aftomalon i perikete milos onikos periton trachilon avtu ke deblite instintalasan ke ian scandalisi se o khirsou a pokopson avtin kalonestin se khilon iseltin istin zoin. Itas τας δύο κυράς έχοντα την γέναν, ιστο πύρ το άσφεστον. Και εάν ο πούς σου σκανταλίζει σε, Αποκοψον αυτον, καλόν έστειν σε εις ελτίν εις την ζωήν χολόν, Ή τους δύο πόδας έχοντα βληθίν γέναν. Και εάν ο Οπού σκολιξαν τον ουτελεύτα και το Pasgar alas. Καλόν το Εάν δε το αλλάς άναλον γενιτε, εντενιαβτο